Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτο θάνατον πατήσας και της εν ζώη χαρισάμενος. Χριστός ανέστη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Μπορούμε να Ευχαριστώ πολύ. Μια και την να μπορούμε να κάνουμε Άμα είναι να μην τελειώσουμε. Λοιπόν, ο σε περίπου και δεν θα γίνει πάλι ελληνική. Η στον μπορεί να και δύο Δεν ξέρω από πολιτικά. Άλλο. Αλλο. Για εθνικό του Η κοινωνική δικαιοσύνη, του η παράσταση τη Εκκλησία προσωπική και όχι κοινωνική. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την είναι αντίθετο στο Δεν ξέρω κοινωνικά. Δεν ξέρω κοινωνικά. Το... Θα προσπαθήσουμε σήμερα να είμαστε, να είμαστε πιο σύντομοι γιατί θα ακολουθήσει η Αγρυπνία είναι η απόδοση του Πάσχα και τη μέρα αυτή ψάλλουμε την ίδια ακολουθία που ψάλλουμε το βράδυ της Ανάστασης και ίσως όταν υπάρχει η Ανάσταση όταν υπάρχει η Θεία Λειτουργία η Αναστάσιμη δεν είναι και τα λόγια αλλά τέλος πάντων Όλη η βάση της πνευματικής μας πορείας είναι ο Χριστός. Είναι η Ανάστασή Του. Και αρχή και το τέλος είναι αυτά. Όταν, εάν είχαμε τη δυνατότητα να το συνειδητοποιούσαμε αυτό και να επικεντρωνόταν όλη η ζωή μας στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και λαμβάναμε εμπειρία της Αναστάσεως Του όλα τα υπόλοιπα ήταν Καμιά φορά και τα λόγια και η προσπάθεια που κάνουμε οφείλεται στο κενό που έχουμε από την απουσία του Χριστού από την μη μετοχή μας στα μυστήρια του Χριστού στην Θεία Λειτουργία ιδιαίτερα, όταν ο άνθρωπος δεν τρέφεται από τη Θεία Λειτουργία, δεν συνειδητοποιεί, δεν συνειδητοποιεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Ανάσταση συνεχιζομένη του Χριστού, τότε αυτή η έλλειψη, η μη πληρότητα, μας αναγκάζει να κατεφεύγουμε σε άλλε λύσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε ένα όμορφο κείμενο του γέροντος Πορφυρίου και έτσι φέτος με τη χάρη του Θεού, θα τελειώσουμε που αναφέρεται πρακτικά στο περιεχόμενο της άσκησης του χριστιανού στο περιεχόμενο του πνευματικού αγώνα Να δούμε τι λέει συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο συνηθίως υπάρχουν δύο ε, καταστάσεις στην τοποθέτηση του ανθρώπου η και απο τον ιδιο Συνήθως υπαρχουν κατάσταση είναι η κατάσταση της σκληρότητος, της αδιαφορίας... να συμβαίνει το κακό γύρω μας... και να μην αισθανόμαστε τίποτα. Να είμαστε τελείω αδιάφοροι. Να κάνουμε χοντρά πράγματα... και να τα περνούμε στο ξόφαλτσο. Και υπάρχει και το άλλο άκρο... η υπερβολική ευαισθησία... το κάθε τι που συμβαίνει δυσάρεστο... να το εισπράττουμε... να το φορτωνόμαστε και να ταλαιπωρούμεθα και δυσκολευόμαστε να βρούμε ποιο το μέτρο υπάρχει λοιπόν για κάποιους μπορεί να φέρνεται παράξενο αυτό για κάποιους πολύ κατανοητό υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ ευαισθητοί και το κακό που μπορεί να μην τους αφορά άμεσα το κακό η δυστυχία που στον κόσμο να το προσλαβάνου να του γίνεται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 να πονάει με τον πόνο το σωματικό και το ψυχικό των άλλων. Η ευαισθησία αυτή είναι δώρο του Θεού. Είναι προτιμότερο άνθρωπος να έχει αυτή την ευαισθησία παρά να είναι σκληριμένος και διάφορος. Υπάρχουν, μπορεί να νοίκουμε κι εμείς σε αυτούς, πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στην Εκκλησία μετέχουν στα μυστήρια αλλά με έναν τέτοιον τρόπο που δεν λειτουργεί η καρδιά μας είμαι θα διάφορη για τους υπολείπους συμβαίνει το κακό και δεν μας αγγίζει συμβαίνει δυστυχία και δεν μας, μας είναι τελείως αδιάφορο ζούμε στον κόσμο μας θέλουμε εμείς να είμαστε εντάξει εμείς να είμαστε βολεμένοι και είναι πολύ σημαντικό αν και εξαιρετικά επώδυνο ο άνθρωπος να έχει αυτή την ευαισθησία και είναι σημαντικό αν και επώδυνο πως είπαμε για αυτή, γιατί αυτή η ευαισθησία μπορεί να του γίνει η αφορμή και ο δρόμος να αποκτήσει ουσιαστικότερη σχέση με τον Θεό να του γίνει ο δρόμος και η διαδικασία γεύσης της γνώσης η γνώση δεν είναι ένα γεγονός το οποίο το αντιλαμβανόμαστε το κατανοούμε η γνώση είναι ένα γεγονός που αποκαλύπτεται και αυτός που είναι ικανός για να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη της γνώσης της αλήθειας είναι άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει μέσα από τη του πόνου, του σταυρού, της ευαισθησίας. Η ευαισθησία είναι το χρήσιμο υλικό για να ζήσει ο άνθρωπος τον σταυρό. Αλλά μπορεί και να μην σύβει αυτό. Είναι πώς προσεγγίζουμε, πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε την ευαισθησία αλλά χωρίς ευαισθησία δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί λέει ο Αβάζο Μακάριος απόκτησε καρδιά και θα σωθείς άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ευαισθησία δεν μπορεί να αντιληφθεί το κακό με την έννοια των δυσάρεστων ενεργειών που προκαλεί στον άνθρωπο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί τον πόνων και το δικό του και των άλλων δεν έχει δυνατότητες να πλησιάσει τον Θεό και να γευτεί τον Θεό. Όταν λοιπόν την ευαισθησία μας την εγκλωβίζουμε στη σκέψη και την κάνουμε λογισμούς αδυνατούμε τότε να γευτούμε τον Θεό όταν προσπαθούμε να αμυνθούμε για να μην πληγωθεί η καρδιά μας και ενεργοποιούμε τη δύναμη του νοός μας και όχι κάτι άλλο, να δούμε τι άλλο στη συνέχεια τότε ο άνθρωπος αδυνατεί να γευτεί τον Θεό και αυτό γιατί φοβάται να πονέσει όμως η ευαισθησία είναι χρήσιμων υλικών Για να μπορούμε να έχουμε προσευχή Είναι χρήσιμων υλικών Για να αποκτήσουμε Καρδιά που να αγαπά Αν δεν έχει ευαισθησία Δύσκολα θα αγαπήσεις Δύσκολα θα πονέσεις Δύσκολα θα μετανοήσεις Δύσκολα θα δεχθείς Τα δώρα του Θεού Λέει λοιπόν η ευαισθησία αυτή είναι ένα δώρο του Θεού στις γυναίκες τις συναντάμε συχνότερα οι ψυχές που έχουν αυτήν τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στην θέληση του Θεού τι να πούμε παραπάνω από αυτό που λέει είναι αλήθεια αυτό οι ψυχές που έχουν αυτήν τη λεπτότητα έχουν ευαισθησία είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στην θέληση του Θεού δεν περνούν έτσι τη ζωή βλέπουν κάτι και μέσα από αυτό μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει μια παρουσία Θεού ένας λόγος Θεού η ζωή τους οι πράξη τους δεν είναι χοντροειδείς ενέργειες τις οποίες δεν στις οποίες δεν συμμετέχουν αλλά συμμετέχουν και προσπαθούν να τις τακτοποιήσουν με τέτοιον τρόπο που μπορούν να σέβονται την καρδιά τους και να αγαπούν λοιπόν αυτές οι ευαίσθητε ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην ανεχριστώ ζωή διότι αγαπάνε τον Θεόν και δεν θέλουν να το λυπήσουν διατρέχουν όμως ένα κίνδυνο και ερχόμαστε εδώ στο υπόλοιπο αν δεν δώσουν στον Χριστό αν δεν δώσουν στον Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους είναι δυνατό το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία είναι εδώ το θέμα της διακρίσεως Πρέπει να βρούμε τη μέση οδό. Είναι βεβαίω απαραίτητη η ευαισθησία, η λεπτότητα, αυτή η ευγένεια τη ψυχή στον άνθρωπο για να μπορέσει να ζήσει, να μετέχει στη ζωή, να μετέχει στην αλήθεια, να μετέχει των δωρεών του Θεού. Αλλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα τη διακρίσεως Ο κίνδυνο, ποιο κίνδυνο, Αυτή η ευαισθησία. Να είναι δική μου ενέργεια Η ευαισθησία είναι η δική μου προσπάθεια να σώσω τον κόσμο Και όταν δεν βλέπω να το σώσω δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό στις πλάτες μου Και εγκαταλείπω με Με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου Είναι πολύ χρήσιμο ένας πατέρας, μια μάνα ή ένας σύντροφο να νοιάζει για τα παιδιά του, για το σύντροφόν του Να έχει ευαισθησία πώς να βοηθήσει τα πράγματα και να κάνει και προσευχή, να κάνει και τον αγώνα. αλλά αν θεωρήσουμε η ευαισθησία και η καρδιά μας είναι μια δική μας υπόθεση είναι μια δική μας ενέργεια και αυτή η καρδιά μας και αυτά τα συναισθήματά μας είναι αυτά που θα σώσουν τον άλλον τότε παγιδευόμαστε σε μια δαιμονική ευαισθησία η οποία θα φέρει στη συνέχεια μια λύπη και μια απελπισία η καρδιά μας η ευαισθησία της δεν είναι έργο δικών μας είναι βεβαίως δική μας κατάσταση αλλά για να μπορέσει αυτή η ευαισθησία να μας δικαιώσει να δικαιώσει την καρδιά μας πρέπει να γίνει αναφορά της εις τον Χριστόν δεν σώζει πάντα η ευαισθησία Και, όχι, και ό, ό, όλοι οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν είναι του Θεού Πώς μπορούμε να διακρίνουμε και καταλάβουμε Από τους καρπούς της ευαισθησίας Αν η ευαισθησία σου σε πνίγει Αν η ευαισθησία σου γεννάει τρόμο Αν η ευαισθησία σου γεννάει μελαχολία Αν η ευαισθησία σου, σου γεννάει ένα αίσθημα αποτυχίας Τότε... Αυτή η ευαισθησία σου ήταν δική σου ενέργεια Δεν θέλησες να την καταθέσεις και να την επενδύσεις στο σώμα του Χριστού Και επειδή δεν, είναι, δεν έχει επενδυθεί αυτή η ευαισθησία και η λεπτό της καρδιάς Και δεν έχει περάσει από το σώμα του Χριστού Δεν βρίσκει ανάπαυση δεν βρίσκει δικαίωση η ευαισθησία μα. Και ποια θα είναι η ανάπαυσή τη τότε, είναι να είναι αποτελεσματική η ευαισθησία μα. Δηλαδή να είναι θεραπευτική. Άμα όμω δεν είναι θεραπευτική, τι γίνεται, Αν το παιδί μου δεν σώζεται, Αν ο κόσμο δεν σωθεί, Αν το κακό ξεκολουθεί να υπάρχει στον κόσμο, πώ θα το αντέξουμε. Έρχεται μια τεράστια απελπισία. Και τότε πολλοί άνθρωποι μέσα από αυτή την ευαισθησία καταλήγουν σε τεράστια ψυχολογικά προβλήματα ή αυτή η καταθλιπτικότητα τους οδηγεί σε διάφορες μορφές εξαρτήσεων είτε ναρκωτικά, είτε πιωτό, είτε τσόγος, είτε φιλοδοξία, είτε εργασιομανία ή σεξομανία, οτιδήποτε άλλο στη βάση πολλές φορές αυτών των εξαρτήσεων κρύβεται ένα ευαίσθητος άνθρωπο που δεν avez ευθυοποιήσει την ευαισθησία του την απολυτοποιήσει την ευαισθησία του και δεν μπορείς να την κάνει προσευχή είναι πολύ λεπτό αυτό το Μουσική owner το προσέξομαι είναι με καλή ευαισθησία είναι δώρο του Θεού αλλά δεν ξέρουμε direito διαχειριστούμε θα μας καταδικάσει αυτή η ευαισθησία αυτή η λεπτότητα πρέπει να ξέρουμε να κρατούμε το μέτρο να μην θέτουμε τη δική μας ευαισθησία πάνω από την πρόνοια του Θεού αυτό είναι πολύ σημαντικό Το να μπορέσει ο άνθρωπος Να μην θέσει την, την καρδιά του Την ευαισθησία του Τον ευαίσθητο λογισμό του Τα φιλάνθρωπα αισθήματά του Την φιλάνθρωπία του Πάνω από την πρόνοια του Θεού Αυτό είναι τεράστιο άθλημα είναι τεράστια άσκηση αυτό το καν... να το κάνει ο άνθρωπος Σημαίνει μια εμπιστοσύνη προς τον Θεό Που είναι ένα άλμα προς το κενό Γιατί να εμπιστευτώ τον Θεό εγώ Να τον εμπιστευτώ τον Θεό Να ο Θεός αποδεικνύει ότι η πρόνοια του θα σώσει τον κόσμο Αν όμως δεν μπορώ να το Τα γεγονότα μου διαψεύδουν αυτή την πραγματικότητα Τότε τι γίνεται Έρχεται η ευαισθησία μου να με καταδικάζει Και τότε πρέπει να σταυρώσω το λογισμό μου να πω ας την ευαισθησία Εμπιστεύω ότι μπορεί να είναι και ό,τι γίνει Αυτός ξέρει είναι πατέρας μου Εάν Θεοποιήσω την ευαισθησία μου Θέλω όλα να έχουν μια ερμηνεία Η πρόνοια του Θεού να συμβιβάζεται Με την ευαισθησία τη δική μου Αυτό δεν γίνεται όμως Ή θα σταυρωθούμε για τον Χριστό ή όχι Ή θα κάνουμε ένα άλμα στο κενό ή όχι Ή θα παραδεχθούμε ότι η λογική μου είναι μέτρος ζωής Η θα κανουμε ενα αλμα στο κενο η οχι η θα παραδεχθουμε οτι η λογικη μου ειναι μετρο ζωης η ευαισθησια τη καρδιάς μου για Θεού. Και α μην την καταλαβαίνω. Είναι κατανόητο γιατί συμβαίνουν τόσα τραγικά στον κόσμο. Γιατί υπάρχει δυστυχία. Γιατί πεθαίνουν παιδιά πριν γεννηθούν, καν. Αυτό είναι το χρέο μου. Αν είμαι ευαίσθητο, πως θα το αντέξω. Και τότε υπάρχει αυτή η αντίφαση. Η δική μου φιλανθρωπία, η δική μου αγάπη είναι πάντα την πρόνοια του Θεού. Μα πού είναι η πρόνοια του Θεού. Εκεί ακριβώ υπάρχει εμπιστοσύνη. Και α μην το κατανοούμε. Υπάρχει ο σταυρός της πίστεως Και αυτή λοιπόν η ταλαιπωρία Του Τα γεγονότα Να σου διαψεύδουν την πρόνοια του Θεού Και εσύ να επιμένεις Σε ένα ψέμα εντός σαϊκών ψέμα Αυτή η επιμονή σου Είναι η μεγαλύτερη θυσία που μπορεί να δώσει στο Θεό Και αυτή η επιμονή σου Σε αυτό που φαίνεται ψέμα Είναι που θα σου γεννήσει δυνατότητα σύνδεσης με τον Θεό γιατί αυτό άλλο πόνο που πονάμε, τι πονάμε, παραμύθια δεν είναι πόνο είναι κανένα κατώμε δεν είναι πόνο είτε κανένα νεστία, δεν είναι πόνο είτε δεν είναι πόνο είτε καταστράφει οικονομικά. Πόνο είναι ο, να σου λέει ο Θεό ότι είναι αγάπη και όλα να δείχνουν κάτι αντίθετο. Και εσύ να επιμένει στην αγάπη του. Παρά την λογική σου, να υπερβαίνει στην ευαισθησία σου. Αυτό είναι τεράστιο εσωτερικό άθλημα που αν το κάνεις αυτό το πράγμα ο Θεός αρχίζει να αποκαλύπτει άλλα μυστήρια που υπερβαίνουν τη λογική του ανθρώπου γι' αυτό στο προ... νομίζω την προηγούμενη φορά κάποιο ερώτησε τι να πούμε γι' αυτό το κακό του κόσμου τι είναι, είναι λογάκια που θα τα πούμε είναι λογισμοί που θα του αναλύσουμε είναι μαθηματικά που θα τα εξηγήσουμε είναι προσωπικό γεγονός και το προσωπικό γεγονός τι σημαίνει ότι ο Θεός αποκαλύπτει σύμφωνα με τη διάθεσή σου αν έχει τη διάθεση να υπερβεί τον νου σου και την ευαισθησία σου ο Θεό θα σου αποκαλύψει μυστήρια Αν έχει τη δυνατότητα να αντιστρατευτεί την ίδια τη λογική σου και να εμπιστευτείς σε μια πρόνοια που δείχνει να μην είναι πρόνοια να εμπιστεύεις σε έναν Θεό που δείχνει να μην είναι αγάπη και σε να επιμένεις σε την αγάπη ελπίζω ότι κάτι άλλο υπάρχει που δεν σου έχει αποκαλυφθεί ακόμα και αφήνεις στα χέρια του τότε αυτό είναι η πηγή γνώσια είναι η θύρα για να αποκαλύψει ο Θεός στην καρδιά μας την πραγματικότητα και σύμφωνα με την χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου ο Θεός απαντά <laughs> πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι παραμυθάκι που το έχουμε σίγουρο ανά πάσα στιγμή ο Θεός είναι ένα ρίσκο, είναι ένα διαρκώ. διαρκώς και όποιος λέει ότι πιστεύει στον Θεό και δεν τον αφισβητεί δεν έχει αλληθινή σχέση με τον Θεό αν δεν αφισβητήσεις τις ενέργειες του Θεού με την έννοια να σου φωνείται παράξενες για την καρδιά σου Παράξενε για την ευαισθησία σου Δεν εννοούμε αφισβητήσεις α, ποιος Θεός και να αρχίζει λογισμούς Όχι τέτοιο πράγμα Αν δεν αφισβητεί η ευαισθησία σου την αγάπη του Θεού να λες πως γίνεται αυτό το πράγμα Δεν μπορείς να πιστεύεις δεκασιανάπτυξης ή, και Τι, τι επιλέγετε ότι ο άνθρωπος θα κάνει Ή θα στραφεί και η προσευχή του θα είναι ασκητική προσευχή θα είναι προσευχή της γεστημανής τι έκανε ο Χριστός Λει, ο συνθρώβη αίματος ήταν ο ιδρώτας του πέρασε αυτή την αγωνία της γεστημανής για να μας πει ότι είναι η πρόταση και για τη δική μα πορεία αν η σχέση μα με τον Θεό δεν είναι εμπειρία γεστημάνιος τέτοιου είδους προσευχής τότε ψεύτικοι είμαστε κάτι δεν πάει καλά και ούτε μπορούμε να δεχθούμε και να γίνουμε φορείς των Αποκαλύψεων του Θεού οπότε αυτή η διαδικασία ότι να εμείς είμαστε τακτοποιημένοι χριστιανοί συντηρητικοί και φιλελεύθετες, τι παραμύθια είναι αυτά τυπική και ουσιαστικοί εάν δεν μπει η καρδιά του ανθρώπου σε αυτή την αναζήτηση να συμμερίζεται κάποια στιγμή της ζωής του την αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεστημανίας δεν μπορεί να λάβει εμπειρία της αναστάσεω. και τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι επειδή αυτό μας είναι τόσο τρομερό επιλέγουμε δύο δρόμους ο ένας δρόμος είναι ο κοσμικός τρόπος ζωής να με, επειδή δεν αντέχουμε αυτό που έχουμε ανάγκη, ξέρετε, είναι να, έχουμε, να έχουμε ανδρείο φρόνημα. Να έχουμε τόλμη και θάρρος να σταθούμε σε αυτή την ώρα της Γεσημανής τη προσωπικής που είναι ο κάθε άνθρωπος. Να, στα, να, μην, να την αντιμετωπίσουμε, να στραφούμε απέναντι αυτής της κατάστασης Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν, όταν δει αυτά τα πράγματα των τρελαίνου και να είναι συνδίβαστα με αυτή τη θρησκευτική διεπόφτεια ξεπηρή τότε ο άνθρωπος επιλέγει να ζήσει τον κοσμικό τρόπο ζωή. Να κάνει πολλά πράγματα Να εξαντλεί την έφεση αυτή τη αναζήτηση στι του δίου τούτου Ή αλλιώς επιλέγει μία ανθρωπιστική προσπάθεια να λειτουργήσει με ωραίες ιδέες Ωραίες ιδέες που να σοπεύουν τη λεπτότητα και ευαισθησία της καρδιάς του πιστεύοντας πως θα κάνει σπουδαία πράγματα για να βοηθήσει τον κόσμο να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά εκεί, όσο περνάει ο θα διαπιστώσει ότι χτυπάει αέρα και πάλι ο άνθρωπος θα οδηγηθεί σε ένα αίσθημα αποτυχία, θα πληγωθεί πολύ η καρδιά του και θα οδηγηθεί σε ψυχολογικά προβλήματα. Πάντω πολλέ εξαρτήσεις που φαίνονται δυσάρεστα πράγματα για τον κοινό κόσμο ναρκωτικά όπως είπαμε προηγουμένως ε, αλκοολισμός τζόγος εργασία γιατί και εργασία μπορεί να γίνει ένα είδο εξάρτηση. στην ουσία είναι καταστάσεις που έρχονται να καλύψουν μια καταθλιπτικότητα και στην καταθλιπτικότητα έχουν κυρίω έφεση οι ευαίσθητοι άνθρωποι και επειδή δεν μπορεί να δικαιωθεί αυτή η ευαισθησία τους να βρει μια πορεία και μια δρομολόγηση οδηγήθηκαν οι άνθρωποι σε αυτήν την κατάσταση για να καλύψουν αυτό το κενό και αυτόν τον πόνο η ευαισθησία λοιπόν συνεχίζει ο Ιεροπορφύριος δεν έχει διόρθωση μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί να μεταποιηθεί να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί να μεταστοιχειωθεί να γίνει αγάπη, χαρά θεία δεν αλλάζει ο χαρακτήρας στον τρόπο είσαι ευαίσθητος, ευαίσθητος είσαι αυτό θα πάρεις η πρόνοια του Θεού δεν καταργεί την προσωπικότητά μας ευαίσθητος είσαι Εύεστε θα μείνει. Αλλά η ευαισθησία σου θα γίνει Χριστός, ή θα γίνει δική σου υπόθεση. Είπαμε και άλλη φορά, ο χαρακτήρες, η προσωπικοτητα του ανθρώπου, ας το πάρουμε, μοιάζει με έναν δοχείο. Άλλος είναι πιο στρογγυλός, άλλος πιο, πιο, πιο λεπτός και υψωμένος. Όταν βάλουμε νερό, τι γίνεται το νερό, παίρνει το σχήμα του δοχείου. Λοιπόν, το νερό είναι η χάρη του Θεού, δεν καταργεί το σχήμα μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δώσουμε τη Χάρτη Θεού μέσα στο σχήμα μας, μέσα στον χαρακτήρα μας Έτσι λοιπόν η ευαισθησία δεν διορθώνεται, αλλά αποκτά άλλο περιεχόμενο Πρέπει να της δώσουμε το αληθινό περιεχόμενο Να της δώσουμε τη σωστή βάση Να αποκτήσει η ευαισθησία μας θεολογικήν βάση Όχι ψυχολογικήν βάση Πώς γίνεται αυτό λέει με την στροφή προς τα άνω. Να στρέψετε την κάθε θλίψη Στη γνώση του Θεού Στην αγάπη Του, στη λατρεία Του Έχεις θλίψη; Προσπάθησε αυτή τη θλίψη Αν δεν την κρατήσεις για τον εαυτό σου Να την αναφέρει στον Θεό Να την ακουμπήσεις την αγάπη του Θεού Να κάνει κάνεις προσευχή Χωρίς να απαιτείς Κάτι συγκεκριμένο Αλλά να αφήνεις Την εξέλιξη Της θλίψεός σου Στην πρόνοια του Θεού θα πεις τον λογισμό σου Θα καταθέσεις την κατάστασή σου Θα πεις την επιθυμία σου Αλλά θα αφήσεις τα υπόλοιπη στην αγάπη του Θεού Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Θεού και στην αγάπη του Στη λατρεία του Και ο Θεός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει Θα μας δώσει τη χάρη του και τη δύναμή του Και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά σε αγάπη για τους αδελφούς σε λατρεία προς τον ίδιον. Πως γίνεται αυτό Το δοκιμάσαμε Δεν το δοκιμάζουμε γιατί όταν Καταθέτουμε τη θλίψη μας στον Θεό Ο λογισμός μας είναι στη θλίψη και όχι στον Χριστό Αγαπούμε πιο πολύ τον εαυτό μας Που θέλουμε να μας λύσει ο Θεός το πρόβλημα Και διαφορούμε για τον Θεό Που είναι ο μας εαυτός Έτσι επιμένουμε στην προσευχή Αλλά ο νού μας Είναι στην αγωνία του προβλήματός μας και εκείνη ακριβώς την ώρα μαρτυρείτε ποια είναι η πραγματική μας εμπιστοσύνη στον Θεών και ποια είναι η πραγματική μας αγάπη των Θεών τι θέτουμε πάνω απ' όλα το πρόβλημά μας ή τον Χριστό όταν ο άνθρωπος όμως αρχίζει λίγο λίγο να γίνεται δουλειά μέσα του και να συνειδοποιεί τι συμβαίνει και αρχίζει να κλονίζεται και υπάρχει έστω και ένα κλασματάκι δευτερολέπτου που η προσευχή μα είναι άνοιγμα, άνοιγμα προ τον Θεό, εκεί αρχίζει να γίνεται ένα άνοιγμα, σαν να γίνεται ένα άνοιγμα στην καρδιά μα. Δινύχθη, σαν οφθαλμοί αυτών. Ανοίγει ο ουρανό. Και ο άνθρωπο τι γεύεται τότε, παράκληση, παρηγορία. Αισθάνεται μια παρηγορία και τι αισθάνεται. Ότι ο Θεό τον ακούει. Και ο Θεό είναι παρόν ο Θεό. Και είναι ζωντανό ο Θεό. Και τότε χωρί να του λυθεί το πρόβλημα, του λύθηκε το πρόβλημα. Υπάρχει Θεό που τον αγαπά και τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει το παραμύθι. Και τότε αυτό το άνοιγμα, αυτή η αίσθηση του συγχρονωτισμού με τον Θεό, η ειδική μας ελευθερία, υπάρχει κάποια στιγμή που συνδέεται τα την ελευθερία του Θεού, τότε ο άνθρωπο έχει δάκρυα. Δεν είναι δάκρυα εκείνα τα ψυχολογικά που κουράζουν. Ποια είναι τα ψυχολογικά δάκρυα που κουράζουν. Είναι τα δάκρυα της επιθυμία μα. Είναι τα δάκρυα τη θλίψεώ μα. Είναι τα δάκρυα του εγωισμού μα. Είναι τα δάκρυα της προσδοκίας μας και νιώθουμε μία κόποση, μία εξάντληση Υπάρχουν και άλλα δάκρυα που είναι τα δάκρυα που ξαφνικά μέσα από το πρόβλημα σου είδες τον Θεό Δηλαδή πας και εγωνατίες και λες έχεις ένα πράγμα που σε επιλατεύει, σε ταλαιπωρεί υλικό, υγεία, θάνατος, πνευματικό, αναζήτηση του Θεού, αμαρτίες, πάθη, προσβολή, έκθεση στον κόσμο, δεν ξέρω κάτι, σε ταλαιπωρεί Λοιπόν, και αρχίζει το αναφέρεις στον Θεό Και προσπαθείς να σφιχτείς εσωτερικά Να πείσει στον Θεό να σου λύσει το πρόβλημα Ή στη συνέχεια προσπαθείς να εκφράσεις Για να τον πείσει να σου λύσει το πρόβλημα Να εκφράσεις, να βγάλεις και δάκρυα Και προσπαθείς να, να ξεζουμίσει την καρδιά σου δάκρυα. Να συγκινηθείς Προσπαθείς να βγάλεις δύο λογισμούς για να κλάψεις Να ικανοποιηθεί και βλέπεις ότι όλα αυτά έχουν μία ένα κόπο ένα σφίξιμο λες κάτι δεν πάει καλά Βλέπει ότι ο Θεός ήταν δεν ακούει τίποτα γιατί εσύ είσαι τουβάρι γιατί είσαι κλισμένος στο λογισμό σου στο το θέλημά σου στο το πρόβλημά σου να μην κλεινόμαστε στο πρόβλημά μας να μην κλεινόμαστε στην αμαρτία μας και τι γίνεται τότε όταν αποφασίσει ο άνθρωπος ξαφνικά να γίνει έστω και πολύ ελάχιστο να βγει από τον εαυτό του να διαφορήσει για την αμαρτία του να διαφορήσει για την αρετή του να διαφορήσει για το πρόβλημα του να μην θέλει λύση προβλήματος και να αφαιθεί στον Θεό αυτό το περιγράφουμε και μπορεί να είναι λάθος η περιγραφή πάντως είναι μία στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει ότι πάβει να ασχολείται με τον εαυτό του Πάβει να ακούει τον εαυτόν του πάβει, πάβει να γίνεται ο ίδιο μια ζαλάδα και ένας θόρυβος Τότε αρχίζει να βλέπει έναν Θεό που δεν μετέχει στην ταραχή μας Γίνεται χαμός γύρω από προβλήματα και ο να είναι τάραχος Και είναι ήρεμος και ένας, σαν να σου λέει τι χάσος "Εσύ αυτά δεν είναι προβλήματα Εμεί οι άνθρωποι, τι κάνουμε, Βλέπουμε δυστυχία και ταραζόμαστε. Βλέπουμε χαρά και ενθουσιαζόμαστε. Ο Θεός δεν μετέχει σε αυτήν την ταραχή. Είναι κάπου αλλού ο Θεός. Είναι λεπτή άβρα. Είναι ευγένεια. Ένα έτσι ο οποίο δεν θίγεται, δεν προσβάλλεται, δεν ταράσσεται. Και μα καθυλώνει η ειρήνη του. Και τότε υπάρχει παράκληση στην καρδιά μα. Υπάρχει παρηγοριά. Αυτό το άνοιγμα θέλουμε. Και το παλεύουμε και δεν μα έρχεται. Υπάρχει ένα μεσότυχο μεταξύ ημών και του Θεού. Και όλο μα ο αγώνα και στη λειτουργία και στην προσευχή παντού είναι αυτό να πέσει αυτό το τείχο. Που δεν μα αφήνει. Που είναι ο θέλημά μα, είναι οι εξαρτήσει μα, είναι τα χίλια δυο μα. Και η αμαρτία μα ακόμα. Η αμαρτία μα όχι μόνο επιθυμία και ω ενοχή. Δεν είναι μόνο η αμαρτία, εποθώ κάτι. Και ω ενοχή είναι πρόβλημα. Πρέπει να διαφορήσουμε και για την ενοχή μα. Τότε, αν δούμε λίγο καθαρά τον Θεό, τότε θα εισπράξουμε αυτή την παρηγοριά του Θεού και η παρηγοριά του Θεού τι είναι είναι η νική του θανάτου πως ξεχωρίζουμε την κοσμική την ψυχολογική χαρά την πνευματική η πνευματική χαρά δεν εικουράζεται δεν λες τώρα βαρέθηκα σαν ανθρώπινα τη μεγαλύτερη χαρά να αισθανθείς τη μεγαλύτερη απόλαυση είναι στο τέλος βαρέθηκα λες κουράστηκα έχει ημερομία λήξη. Η πνευματική χαρά είναι κάτι που δεν καταναλύσκεται, δεν δαπανάτε, δεν ξοδεύεται δεν σε κουράζει, σε να πάβει, σε ελευθερώνει και τότε αυτή η σχέση με το Θεό, αυτό το τέτατετ που γίνεται σε αυτή τη δικασία του πόνου σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει πρόσωπο τι σημαίνει κοινωνία και τι σημαίνει σχέση Εμείς λέμε Φιλοσοφικά, πρόσωπο είναι αυτό που αγαπάει. Είναι λόγια, λόγια, λόγια. Άλλο να ζει ο άνθρωπο, και άλλο να περιγράφει φιλοσοφικά. Πάντω, αυτή η σχέση με τον Θεό είναι η αίσθηση της αγάπης είναι η αίσθηση τη κοινωνία, η αίσθηση του προσώπου. Και με αυτόν τον τρόπο, γίνεσαι κοινωνικό. Όν. Δηλαδή, μπορεί να κοινωνίσει τον πάντο. Να δούμε τι λέει συνέχεια ο Γέροντα. Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη του, στη λατρεία του. Και ο Χριστό που συνεχώ περιμένει με λαχτάρ να μα βοηθήσει. Τι όμορφε που είναι, και οι θλίψει είναι πολύ όμορφε οι θλίψει. Εδώ, αν το σκεφτούμε καλά, οι θλίψει, τι γίνεται. Τι είναι η θλίψη, η ταλαιπωρία, ο πόνο, είναι ωραία πράγματα. Για ποιο λόγο είναι ωραία πράγματα. Γιατί όταν έχουμε τα πόνο, δεν το λέμε από μια διάθεση οδυνισμού, μαζοχισμού. Αλλά όταν ο άνθρωπο είναι όλα καλά. Και παιδάκι μου, ή τέλο πάντων αντιμετωπίζει τα προβλήματα, νιώθει να είναι έτσι ζωντανό. Και νιώθει ότι αυτή η ζωντανία του είναι θάνατο. Νιώθει αυτή η ζωντανή ότι του είναι βάρο στη ζωή. Γιατί είναι, είναι μια ζωντανία ψεύτικη. Όταν έρχεται ο πόνο, η ζωντανη οτι ειναι βαρο στη ζωη γιατι ειναι μια ζωντανη ψευτικη οταν ερχεται ο πονο η δυσκολία, τρώε και μια ασφαλιά, και άλλη, και αρχίζει να και αρχίζει πλησιάζει προ το θάνατο. Και νιώθεις ότι πίσω από αυτό το θάνατο υπάρχει μια ελπίδα ζωή. Πάει πλέον επενδύσει σε ανόητα πράγματα. Και είσαι αναγκασμένο να επενδύσει στο λόγο του Θεού, να στραφίσει στην αγάπη του Θεού. Και τότε υποπτεύεσαι ότι πίσω από αυτό το θάνατο υπάρχει η δυνατότητα και η ελπίδα ζωή. Και είναι αυτό που σε Εκκλησία λέει με χαρμολίπη: Έχει τη θλίψη, αλλά υποπτεύεσαι και για μια δυνατότητα χαρά. Είναι η πόνη του τοκετού της πνευματικής γέννησης και ο Χριστός που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει θα μας δώσει τη χάρη του και τη δύναμή του και θα, μετα... θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά σε αγάπη για τους αδελφούς σε λατρεία προς τον ίδιο έτσι θα φύγει το σκοτάδι να θυμάστε τον Απόστολο Παύλο τι έλεγε νυν χαίρω αν παθήμασή μου αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος χαίρω με τα παθήματά μου γιατί ήξερε να τα αναφέρει στον Θεό Όπως όταν είσαι ερωτευμένος Δεν χαίρεσαι να πάσεις για τον εραστή σου Να υποφέρεις τα πάντα Και όσο υποφέρεις κάτι για αυτόν που αγαπάς Και νιώθει ότι ο, ο, ο πόνος σου αυτός Είναι μια προσφορά για αυτόν τον εραστή σου Αυτό σου δίνει χαρά Νιώθεις ότι εξελίσσεται αυτός ο έρωτας Βαθαίνει αυτός ο έρωτας Γίνεται αληθινότερη συνάντηση. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολο Παύλο, μην χαίρονται σπαθήμασί μου. Η ψυχή σα να δίδεται στην ευχή. Ξέρετε, να μην φοβηθούμε να είμαστε αδύνατοι. Να μην φοβηθούμε να έχουμε σκόλοπε. Να φοβηθούμε όταν είμαστε δυνατοί και νιώθουμε ότι όλα τα ελέγχουμε. Και είμαι θαυτάρκη. Να το τρομάξουμε, να φοβηθούμε κάτι τέτοιο. Είναι προτιμότερο να μην ελέγχουμε τη ζωή μα. Είναι προτιμότερο να μα ταλαιπωρούν οι σκόλοπε και να μα έχουν σε διαρκή εγρήγορση. Αναζήτηση του Θεού παρά να είμαστε τακτοποιημένοι. Πω, πω, πόσο άσχημη αυτή είναι της τακτοποίηση, όταν δεν είναι τακτοποίηση στην αγάπη και στη χάρη του Θεού, αλλά είναι τακτοποίηση των δικό μα δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Εμεί θαυμάζουμε του ικανού, που μπορούν να τακτοποιούν τα πάντα και ξέρουν τι θέλουν. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται σαν τα ρομποτάκια που δεν έχουν καρδιά. Αυτό που έχει σκόλουπο, που έχει ταλαιπωρία, δεν είναι τακτοποιημένο. Είναι υπονεμένο. Και ο μπορεί να αποκτήσει καρδιά Η ψυχή σας να δείτε στην ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώμε Για όλες σας τι έγνοιες Για όλα και για όλους Μην κοιτάσετε αυτό που σας συμβαίνει Αλλά να κοιτάσετε το φως τον Χριστό Όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του Όταν κάτι του συμβεί Όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος χωρί στενοχώρια χωρί πίεση χωρί σφίξιμο πως να το κάνουμε αυτό αυτή είναι η έννοια του σταυρού σταυρών τη λογική μου τα γεγονότα ο μαρτυρούν κάτι άλλο τα γεγονότα υποστηρίζουν το άγχος και τη στενοχώρια για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανηθεί όλα αυτά δεν τα αρνεί, αρνείται αποθώντας την πραγματικότητα που συμβαίνει αλλά εκθέτοντας την πραγματικότητα Στο έλοιος και στην αγάπη του Θεού Αυτό είναι μια τολμηρή πράξη Δεν μπορεί να το κάνουν οι εξυπνάκηδες Δεν μπορεί να το κάνουν οι δυνατοί. Το κάνουν οι χαζοι και οι αδύνατοι Οι χαζοί και οι αδύνατοι όμως έχουν θέση στη ζωή Στον κόσμο ναι, έχουν οι δυνατοί και οι σπουδαίοι Στην αληθινή ζωή έχουν θέση οι χαζοί και οι αδύνατοι Αυτοί που δεν μπορούν να στηριχθούν στα δικά τους και αφήνοντος το στόλος του Θεού Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε Όλα σας προσπάθεια είναι να ατενίσετε προς το φως να κατακτήσετε το φως έτσι αντί να δίδεστε στη συνοχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού Παραπάνω περισσότερο για από την αμαρτία να φοβούμαστε τη συνοχώρια Όταν τα ταπειρώνες και κάνεις και προσευχή όταν συνοχωρηθείς τι προσευχή να κάνεις Πού ο Θεό! Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή μα και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάυσουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε οργανά του. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μα των Χριστών. Εν παντή αλλού στενοχωρούμενοι. Δεν λέει πάλι Απόστολο Έχουμε θλίψεις Εν παντή Αλλά δεν στενοχωριόμαστε Δεν στενεύει ο χώρος μας Δεν πνιγόμαστε Τα αφήνουμε Στην πρόνοια του Θεού Όλα να τα αντιμετωπίζετε με αγάπη Με καλοσύνη Με πραότητα Με υπομονή και με ταπείνωση Να είστε βράχοι Όλα να ξεσπάνε πάνω σας Και σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω Εσείς να είστε ατάραχοι Αλλά θα πείτε έγινε ε, αυτό ναι με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε Αλλά πως να υπάρξει χάρη του Θεού Είπαμε πρέπει πάνω από την ευαισθησία μας να πιστέψουμε στην πρόνοια του Θεού Πάνω από την καρδιά μας να βάλουμε τον Θεό Ποιες είναι οι δυνατότητες μας τι είναι η γνώση μας Ποιά είναι η αρετή μας Τι έχουμε Τι μπορούμε να έχουμε που να νικήσει αυτά τα προβλήματα Ναι με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε Ξέρετε λέει κάπου ο Άγιος Σιλωανός ότι οι περήφανοι πάσχουν Αυτό είναι πάσχουν οι περήφανοι Γιατί μέχρι να ταπεινωθούν Εμείς γιατί πάσχουμε και στην εγχωρούμε Γιατί πιστεύουμε στο λογισμό μας Πιστεύουμε στην άποψή μας Πιστεύουμε στον σχεδιασμό που κάναμε Για μάς για τους ανθρώπους, του δικούς μας Και όταν να ανατρέπεται αυτό δεν αντέχουμε, δεν το σηκώνουμε Όταν πάβουμε να πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο Και γίνουμε σαν τα μωρά Θέλει ο Χριστό, αν δεν γίνουμε σαν τα μωρά, δεν στη βασιλεία του. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, είμαι από χωριό, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ξέρετε αυτό που λέγεται τόσο απλά. Πως οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να το πούμε. Μα τα οι λογισμοί μα και η λογική μα. Τουλάχιστον ο άλλο σταμάτα να σκέφτεσαι και σου λέει: Ναι, αλλά. Αλλά, αλλά, αλλά, αλλά. Θεό μα είναι η λογική μα. Αν ο Θεό μα είναι η λογική μα, η ευαισθησία μας πού να υπάρξει ο Θεό, πού να έρθει ο Θεό. Γι' αυτό είπα είναι για του χαζού και του αδύνατου. Για τα μικρά παιδάκια, για τα μωρά. Γι' αυτό λέει ο Αποστολό Παύλος Δεν πετυχεί ο Αποστολό Τα μωρά και τα ασθενή του κόσμου εξελέξει το Θεό δηλαδή να κατασχένει τα ισχυρά. Γιατί ο ισχυρό δεν έχει ζωή. Ο ασθενή και το μωρό. Έχει τον Θεό, έχει ζωή μέσα του. Ναι, με τη χάρτη αυτό γίνεται πάντοτε. Αν τα πάρουμε ανθρώπινα, δεν γίνεται. Και κατά το ποσοστό που έχουμε εγωισμό, που έχουμε υπερηφάνεια στο ποσοστό αυτό, πάσχομαι. Αν ακούσει και ταπεινωθούμε και αρνηθούμε τη δύναμή μα, θα δούμε ότι η ζωή είναι εύκολη. Τι λέγει ο Χριστό, Μάθετε από εμού ότι πράω και ταπεινώ η μήτη καρδία. Και ότι ο ζυγός μου ελαφρώσεστη. Δεν είναι ελαφρώ για όλου. Ελαφρώσεστη για του ταπεινού. Για του εγωιστέ είναι δυσβάστακτο φορείο. Είναι αφόρητη η ζωή. Να έχει οργανώσει τη ζωή σου και λε τι σπουδαίο είμαι και πώ θα καταφέρνω και θα κάνω εκείνο και θα το πετύχω σίγουρα. Να σου έρχονται όλα ανάποδα. Είναι ζωή, τα χτίζω, δεν αντέχει, το οργίζεσαι, τα βάζει με όλου και όλα. Δαιμονίζεσαι. Αν όμω λε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σκέφτομαι αυτό, αλλά ο Θεό ξέρει. Και αν ο Θεό θελήσει, και αφήνεσαι έτσι, και αν δεν έχει καταστραφεί, ο Θεό θέλει. Δεν ταράσσεσαι. Και αν είσαι ακόμη καλύτερα, λε, πω από τι αγάπη ο Θεός τι ευλογία. Πάσχομαι γιατί έχουμε μονέ μέσα μα. Έχουμε βεβαιότητε μέσα μα. Έχουμε σιγουριά για τον εαυτό μα. Να το πούμε και αλλιώ: Έχουμε σιγουριά ακόμα και, ακόμα και για τη χριστιανική μα ιδιότητα και για την αιρετή μα και για τα χαρίσματά μα. Και αυτό μα εμποδίζει να δούμε τον Θεό. Ε, τι φοβερό, ε. το χάρισμα σε εμποδίζει να γεύει τη χάρη του Θεού. Όταν το πάρει και το ξεχωρίζει από τον Θεό και το κρατήσει για σένα, σε εμποδίζει να δει τον Θεό. Και τι κάνει ο τότε: σου παίρνει τη χάρη του και αρχίζει να κάνει τη αμαρτία. Και πάλι το και με την αμαρτία σου. Ο Θεό σου δούλεψε το φάρμακο, επέτρεψε να μαρτύσει για να πάβει να πιστεύει στον εαυτό σου και να πιστεύει στον Θεό. Και εμεί πάλι έχουμε την αιμονή και λέμε: Γιατί να μαρτύσω, Εγώ άγισα να μαρτύσω, Εγώ σπουδαίω να με θαυμάζω να μαρτύσω. Και κόλλα πάλι στο λογισμό σου. Και γίνεται δυσβάσταχτη η ζωή σου και δεν αναπάβεσαι. Και πα να εξομολογήσει και λε: Εξομολογήθηκα, αλλά δεν ξέρω, με συγχωρεί ο Θεό. Όταν να, αυτή τι ανοήθηση, αυτά τα θεούσικα, αχ, πάτε μου και ο Θεό να με συγχωρεί, εγώ δεν συγχωρεί τον εαυτό μου. Εγωισμός είναι αυτό και δεν έχει ένα ο άνθρωπος Ναι, αμάρτησα, παλιό μου τρώει με. Αλλά τι, ο Θεός με αγαπά Εκεί πιστεύω, σε αυτό πιστεύω, όχι στον εαυτό μου Μας έμαθε η κοινωνία με τα σκάνδαλα Να έχουμε επικεντρωθείς ανθρώπινοι αρετοί Και να αφήσουμε τη χάρη του Θεού στην πάντα Μα τι, άμα, πάρει, άμα πάρει ο Θεός τη χάρη του δεν θα, σκαν, δεν θα είμαστε όλοι σκαδαλιάριδες Εμεί τρομάζουμε αυτά που ακούμε. Αν πορ... Πόσοι είμαστε εδώ, 300 άνθρωποι. Αν ο, ο Θεό επέτρεπε και πρώτον εμένα να ε, ε, ε, ε, φωνόταν τα πάθη μα, τρομάζαμε όλοι και φεύγουμε, κρυβόμαστε ένας, ο καθένα από τον άλλο Αυτοί είμαστε. Κύμα πάθη είμαστε. Δεν μα όζουν τα πάθη. Και αυτά τα θεούσικα αμάρτησα λίγο πολύ. άστα τα στην πάντα. Αμάρτησε λίγο πολύ, αλλά το Θεό τον αγαπά, τον πιστεύει στην αγάπη του. Πιστεύει στον Θεό. Αυτό σε δικαιώνει χάρις του. Όταν λοιπόν σε η αμαρτία είναι για να μπορούμε να δούμε τον Θεό γιατί μέχρι τώρα την αρετή μας βλέπαμε τον εαυτό μας βλέπαμε και μας εμπόδισε να, να δούμε το φως του Θεού παίρνει λοιπόν ο πόνος στη χάρη του Θεού κατακρεμιζόμαστε καταλαβαίνουμε τι γίνεται κι αν η αμαρτία δεν μας φέρει κατάθλιψη αν η αμαρτία δεν μας φέρει ενοχικότητα και μας φέρει τα και πούμε να είναι ευλογεμήνα αυτό είμαι Θεέ μου τότε θα δούμε φω Θεού τότε θα επιτευχθεί αυτή η οικονομία του Θεού το απο, να επιτευχθεί ο σκοπός της οικονομίας του Θεού που αμαρτήσαμε για να μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπο του να βλέπουμε την αγάπη του πώς σας φαίνεται αυτό για την ηθική του κόσμου να μας σώζει η αμαρτία μας και να μας δικαιώνει η αμαρτία μας και για τη σαμαρτία μας να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό ποια ηθική το λέει αυτή είναι η ανατροπή του ευαγγελικού λόγου και του εκκλησιαστικού λόγου η Εκκλησία είναι πέρα από κάθε φιλευθερισμό και πέρα από κάθε συντηρητισμό και ταυτόχρονα και τα δύο για τρελώνουν τον κόσμο Ναι με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε Αν τα παίρνουμε ανθρώπι... Αν παίρναμε... ανθρώπινα δεν γίνεται Αντί όμως να, μας... να σας επηρεάζουν δυσμενώς μπορούν όλα να σας κάνουν καλό να σας στερεώσουν στην υπομονή, στην πίστη διότι γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντο και οι δυσκολίες γύρω μας γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία άκουστε ένα παράδειγμα περνάω χρόνος και θα τα πούμε σύντομα είχε έλθει ένας μια φορά και μου έλεγε τα παράπονά του για τη γυναίκα του του λέγω λοιπόν τόσο κουτός άνθρωπος είσαι κουταμάρε είναι αυτά που λέω μεγάλες κουταμάρες λέω Ετούτη εδώ η γυναίκα σου σε αγαπάει πολύ ναι, αλλά μου κάνει αυτά Σου τα κάνει αυτά για να σε αγιάσει Αλλά εσένα δεν κόβει το μυαλό σου Εξοργίζεσαι και αντί να αγιάζεις κολλάζεσαι Αν είχε όμω υπομονή Και ταπείνωση δεν θα χάνε την ευκαιρία του αγιασμού Εμείς θεωρούμε αρε... α... ε... χαρίσμα και αγαθό Να μας φέρνει με καλύτερο τρόπο ο σύντροφός μας και πολλέ φορέ, αφορμή να εξομολογηθούμε δεν είναι για να βρούμε τον Χριστό. Είναι για να κάνουμε τον σύντροφό μα να γίνει καλό και να μα φέρετε καλά. Και όλη η μάχη με τον πνευματικό, όλο ο διάλογο εκείνη. Να δούμε ποιο φταίει και πώ θα πείσουμε να γίνει καλύτερο για να περνάμε καλά. Αρνούμεθα τη δυνατότητα αγιασμό δηλαδή στην ουσία. Δια του μυστηρίου κιόλα. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη αρετή υπομονή. Ο Χριστό είπε: Άμα δεν έχετε υπομονή, θα χάσετε την ψυχή σα. Για να την κερδίσετε, πρέπει να έχετε υπομονή. Υπομονή είναι αγάπη Και χωρίς αγάπη δεν μπορείς να έχεις υπομονή Είναι όμως και θέμα πίστεως Στην πραγματικότητα Είμαστε άπιστοι Γιατί δεν ξέρουμε πως θα φέρνει ο Θεός Και μας από τις δυσκολίες και τις στενοχώριες Η διάθεση να αγαπήσουμε το Θεό Έχει μέσα τη και κάποιον πόνο Δέστε αυτό το πιο Και θα καταλήξουμε σε αυτό το σημείο Είναι πολύ σημαντικό Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά Πονάμε διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μα ενώνει με την ύλη. Εννοεί την αμαρτία, έτσι. Αν θέλει να ζει πνευματικά, πρέπει να ξεκόψεις από κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορεί η καρδιά σου να δοθεί στο Χριστό και δεν μπορεί να δεχθεί την αγάπη του Χριστό, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα που τη γεμίζουν. Πρέπει να ξεκοφθεί, να αδειάσει η καρδιά, να χωρέσει ο Χριστό. Όταν η καρδιά μα, ο πόθο μα, η επιθυμία μα είναι γεμάτη από άλλα πράγματα, πού να υπάρξει χώρο για τον Χριστό. Πώ να έρθει, θέλει να έρθει, αλλά δεν μπορεί να, δεν βρίσκει χώρο για να κατοικήσει μέσα μα. Και το να, να, να ξεντυφλούμε αυτά και να ξεκόψουμε έχει πόνο αυτή η ιστορία. Όπω πόνο έχει μια γυναίκα ή ένα άντρα που αγαπάει δύο ανθρώπου και δεν ξέρει μια διαλέξει. Μου έτυχε κάποιο, αλλά θέλω δύο γυναίκε, δεν ξέρω ποια διαλέξη. Τι δύο αυτέ αγαπάει, ξέρω τι να κάνω. Πραγματικότητα και βασανιζότανε. Ε, κάποιον πρέπει, κάποιον πρέπει να αρνηθεί για να πονέσει. Δεν γίνεται αλλιώ. Έχει πόνο όμω. Η σύνδεση με κάποιον έχει πόνο, δεν γίνεται. Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά πονάμε, διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μας συνώνει με την ύλη. Όταν όμως θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ή του άλλους, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη. Θέλω να δώσω χαρά στον όλα, έτσι, να τον ικανοποιήσω. Αυτό που του δίδω είναι μία αγάπη, δεν είναι. Μια ενέργεια, είναι μία δύναμη της ψυχής που μέρο τη το ξοδεύουμε εκεί. Τι είναι αγάπη, ξοδεύω την καρδιά μου για κάποιον. Ένα κομμάτι τη καρδιά μου το ξοδεύω για κάποιον. Το δίνω σε κάποιον. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δε τη ο γέροντα. Και αυτό και το, το το καρδίσουμε όλο το καλοκαίρι και άντε, άντε για χαρά. Θέλει προσοχή, λέει. Τι, τι τάξη και σειρά θα βάλουμε στη ζωή μα. Για ποιον θα γίνει το έξοδο. Αυτή είναι η ιστορία. Για ποιον ξοδευόμαστε. Για ποιον θα γίνει το έξοδο. Να βάλουμε τάξη και σειρά στη ζωή μα. Γιατί ξοδεύουμε κάτι, για ποιο λόγο, να το ρωτήσουμε τον εαυτό μας Η πρόταση είναι να το εξοδεύουμε για τον Χριστό Το έξοδο για ποιον το κάνουμε, ο κόπος, η θυσία, η δουλειά μας, τα λόγια μας, τα γλέντια μας τα χαμογελά μας, οι εκδρομές μας, τα βόλτα, οι βόλτες μας Όλα αυτά, όλο αυτό το έξοδο για ποιον γίνεται και γενικά όλη η ενέργεια της ζωής μας Που είναι αξόδεμα Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας Αυτό το έξοδο για ποιον γίνεται Για να καταλάβουμε και την ποιότητα του ξεδέματό μας Γιατί το πιο τραγικό γεγονός Έτσι το ζούμε κι εμείς προσωπικά ξοδεύουμε τις περισσότερε φορέ τζάμπα Νομίζουμε πως κάτι κάνουμε Αλλά είναι αξόδεμα στο κενό Γιατί λείπει η βάση από μέσα μας Λείπει η προσευχή Λείπει η αναφορά μέσα μας δεν βάλαμε τάξη μέσα μας και μια σειρά Να αξιολογήσουμε τις επιλογές μας και τη ζωή μας Προσευγείτε τι σήμερα κάνω τον κανόνα μου σημαίνει πού είναι η αναφορά της καρδιάς μου Πού είναι το κέντρο της καρδιάς μου Πού είναι ο θησαύρος της καρδιάς μου Πού θεωρώ ότι είναι η κέντρο Αυτό είναι πολύ σημαντικό Γιατί αν ξεκαθαρίσει το κέντρο είναι αυτό ο Χριστός Τότε ό,τι έξοδο και να κάνω περνάει μέσα από αυτόν Αλλιώς αν δεν έχω ξεκαθαρίσει αυτά Είναι απλώς ξόδεμα Και αδειάζουμε και αδειάζουμε και αδειάζουμε Και δεν έχουμε Πληρότητα ζωής μέσα μας Και ανάπαυση Γι' αυτό να προσέχουμε Πού ξοδευόμαστε Και για ποιον κάνουμε το έξοδο Γιατί δεν μας δικαιώνει η κάθε αγάπη Και η κάθε ευαισθησία Πρέπει το έξοδο Και η αγάπη μας να έχει όνομα Να έχει διάκριση ναι, είναι αληθινοί. Αυτά. <Συλίδε> Νομίζω δεν θέλω να το κάτι, η ώρα. Έχουμε την αγρυπνία τώρα, είναι η αναστάσιμη λειτουργία όπως και το βράδυ της Ανάστασης. Θα πάμε αμέσως να λειτουργήσουμε με τη χάρη του Θεού. <Συλίδε> και Χριστός Ανέστη, εκ νεκρό, θα το θανάτο παντή Και ενδυσέν τη στιγμή Καλό καλοκαίρι. <Συλίδε> Ελπίζω χρόνο να ζούμε και να είμαστε εδώ πάλι.